Αγαπητοί μου φίλοι χαίρετε Εύχομαι να είστε ευλογημένοι και καλά Εύχομαι η προσευχή να κυλά στην ψυχή σας και να μορφαίνει τη ζωή σας και εύχομαι να απολαμβάνετε την πίστη στο Χριστό να χαίρεστε για αυτό που είστε, να χαίρεστε να ξέρεις και να απολαμβάνεις το γεγονός ότι είσαι μέλος του σώματος του Χριστού ότι ανήκεις στην εκκλησία, αυτό να σε γεμίζει χαρά και αγαλίαση να νιώθεις πολύ ευτυχισμένο και χαρούμενος και χαρούμενη που είσαι άνθρωπος του Θεού που θες να γίνεις κι άλλο άνθρωπο του Θεού, γιατί αυτό δεν έχει τέλο, δεν έχει τελειωμό, γιατί η καρδιά σου έχει κι άλλο περιθώριο να γεμίσει με τη χάρη του Χριστού, γιατί αν είχε γεμίσει πλήρω, δεν θα αντεχε και θα ήθελε να φύγει από τον κόσμο αυτό και να πεθάνει από την πολλή ευτυχία. Άρα, για να χωρά και άλλη ευτυχία, θα πει ότι η καρδιά σου κι άλλο χωράει, να γεμίσει από Χριστό, ή να γίνει κι άλλο χαρούμενη, να γίνει κι άλλο ευτυχισμένη κοντά στην αγάπη τη Εκκλησία μα. Θυμάσαι κάποτε που είχαμε πει ότι είναι πολύ ωραίο που είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί Παρόλο που την πυραϊκή εκκλησία και τους σταθμού αυτούς, του εκκλησιαστικού και σε διάφορου μητροπόλεις Ακούνε και άλλοι άνθρωποι και από άλλα δόγματα και από άλλε θρησκείε και από άλλε φιλοσοφίες και ιδεολογίες Ακούνε, προβληματίζονται, σκέφτονται και εξαρτάται και από εμά πως θα σταθούμε μέσα στην εκκλησία Πως θα κρατήσουμε το Χριστό Πώ θα τον παρουσιάσουμε στου άλλου, αν μα το ζητήσουν, αν μα ρωτήσουν κάτι να πούμε, αλλά και να μην μα ρωτήσουν, ο Χριστό μα είπε ότι το φω τη ψυχή μα πρέπει να λάμπει, ούτω λαμψάτο το φω ημών έμπρωστεν των ανθρώπων, όπω είδωσε τα καλά ημών έργα και δοξάσωσε το τον πατέρα ημών, τον εν τη ουρανή. Εσεί μα είπε ο Χριστό να λάμπετε, εσεί να έχετε αυτό που πρέπει να έχετε, να είστε αυτοί που πρέπει να είστε. Και από εκεί και πέρα μη σε απασχολεί Αν θα σε δουν, αν θα το καταλάβουν Αν θα εντυπωσιάσει, αν θα ε, άστο, Να είσαι στη θέση σου Να είσαι αυτός που πρέπει να είσαι Χωρίς άγχος Για το τι γίνεται γύρω σου Δεν σου ζητάει ο Θεός πράγματα Ακατόρθωτα και πραγματοποιήτα. Ζητάει βασικά Εσύ να είσαι Ορθόδοξος, εσύ να είσαι πιστός Εσύ να ζει στο Χριστό Να αγαπάς να έχεις ταπείνωση, να συγχωρείς, να μην κρίνεις, να μην κατατάσεις τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς Να μην λες αυτοί είναι σίγουροι και τον παράδεισο, αυτή δεν θα σωθούν Να μην λες εγώ θα πάω στον παράδεισο και αυτοί δεν θα πάνε Ακόμα και αν πρόκειται για ερετικούς και για οτιδήποτε, δεν σου πέφτει λόγος αν θα πάνει ή όχι Και ούτε είπε ο Χριστός να κρίνουμε το τι θα κάνουν οι άλλοι ή τι θα κάνει ο Χριστός με τους άλλους και όταν ρώτησαν τον Χριστό οι Άγιοι Απόστολοι, Κύριε, θα σωθούνε πολύ, Εμεί είμαστε κοντά σου, είμαστε οι σωστοί, οι καλοί, θα σωθούνε πολύ. Ο Κύριο δεν απάντησε στο ερώτημα αυτό παρά του είπε κάτι άλλο ως απάντηση, τελείω διαφορετικό. Του είπε: Αγωνίζεστε εισελθίνδια τη στενή πύλη. Εσά ένα σα ενδιαφέρει. Να αγωνιστείτε να μπείτε από τη στενή πύλη. Εσένα η ζωή σου να είναι ασκητική. Εσύ να είσαι ταπεινό. Εσύ να κοιτά τον εαυτό σου και το τι θα κάνω εγώ με του άλλου. Αν θα σώσω του άλλου λαού, τι άλλε φυλέ, τι άλλε θρησκείε, δεν σου πέφτει λόγο. Δεν σου πέφτει λόγο. Και αν ακόμα σου πει ο Θεό ότι αυτοί δεν θα σωθούν, δεν είναι ωραίο να χαίρεσαι και να καμαρώνει γι' αυτό. Και να λες είδες, νάτο, αυτοί δεν θα σωθούν. Το ευχαριστήθηκα. Γιατί άμα το πει αυτό, ούτε και εσύ θα σωθείς. Αν ευχαριστηθεί που οι άλλοι δεν θα σωθούν, θα πρέπει να πονάς γι' αυτό. Θα πρέπει να προσεύχεσαι γι' αυτό. Και να παρακαλά και να λε, κύριε. Χάρησε όλους το φως της αλήθειας και χάρισε και σε μένα το φως της αλήθειας που νομίζω ότι έχω την αλήθεια και λένε μερικοί κατέχουμε την αλήθεια η αλήθεια δεν είναι κάτι που κατέχετε είναι κάτι που μας κατέχει εμείς είμαστε μες την αλήθεια, δεν κρατάμε μες την αλήθεια, ούτε μας έχει ανάγκη η αλήθεια ούτε μας έχει ανάγκη ο Θεός για να τον υπερασπίσουμε αν να είσαι Ορθόδοξος να είσαι ταπεινός αν θες να είσαι να είσαι αυστηρός στον εαυτό σου και στους άλλους με καλοσύνη και υπήκε και ταπείνωση. Όχι υποχώρηση στα δόγματα, εννοείται δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο τώρα όπως καταλαβαίνεις και θέλω να πιστεύω ότι δεν είσαι άνθρωπος που άλλα λέμε και άλλα πιάνει το μυαλό σου και ο εγκέφαλός σου και ότι αλλιώ τα λέμε και αλλιώς τα επεξεργάζεσαι μέσα σου αλλά εννοούμε ότι αυτό που έλεγαν τότε οι γραμματίες και οι Φαρισίες του Χριστό και οι Ισραηλίτες όλοι ότι εμείς πατέρα, έχουμε τον Αβράμ. Εμεί είμαστε οι Ορθόδοξοι της εποχής μας Και όμως αυτοί οι Ορθόδοξοι της εποχής εκείνης, αυτοί οι αυστηροί, οι ζηλωτέ, αυτοί που πίστευαν ότι κρατούν στα χέρια τους και όντω κρατούσαν κάτι φοβερό, ε! Κρατούσαν την αλήθεια. Το μοσαϊκό Νόμο, την αποκάλυψη του Θεού τη παλαιά διαθήκη, τα βιβλία του νόμου, τη συναγωγή, τη λατρεία που είχαν, την προσευχή, αλλά τα κρατούσαν όλα με λάθο τρόπο. Τα έκαναν όλα αυτά σπαθιά και μαχαίρια για τους άλλους Και όλα αυτά που έλεγαν ότι είναι η Ορθόδοξη της εποχής τους έγινε τελικά η καταδίκη τους αυτό Και πήρε ο Θεό τη χάρη από πάνω του Και τους είπε ότι άμα είναι να καθιώσαστε επειδή είστε απόγονοι το Αβράαμ Και άμα είναι επειδή είστε Ορθόδοξη της εποχής σας Να νομίζετε ότι όλοι οι άλλοι είναι να σας υπηρετούν Και ότι όλοι οι άλλοι πρέπει να καταδικαστούν Και όλους τους άλλους τους αντιπαθείτε και είστε τόσο σκληρό, Καρδί, και με τιμάτε με τα χείλη σα. Αλλά η καρδιά σα, είπε ο Χριστό, μα πόρο απέχει, απέ μου Φοβερά λόγια. Και τα λέει ο ίδιο ο Θεό. Ούτω ο λαό τι χείλε με τιμά. Με τα χείλη του, ωραία πράγματα λέει. Και εμεί με τα χείλη μας λέμε πολύ ωραίε κουβέντε. Με τα χείλη μα. Αλλά το φρόνημά μα και η συμπεριφορά μα δεν είναι όπω θέλει ο Θεό. Και γι' αυτό να βάζουμε και ένα ερωτηματικό μέσα μα και να λέμε, Είμαι σωστό εγώ. Ρωτούν μερικοί τι θα κάνει ο Θεό με τον υπόλοιπο κόσμο. Καλά λέει, εμεί είμαστε στην Ελλάδα. Είμαστε Ορθόδοξοι. Άλλοι λοιπόν, που είναι αλλού, τι θα κάνει ο Θεό με αυτού. Δεν καταλαβαίνει εσύ τι πρόβλημα έχει. Τι πρόβλημα έχει εσύ. Δηλαδή, αν πεθάνει κάποιο σήμερα στην ε, Γερμανία, στη Ρώμη, στην Ιταλία, στην Αμερική, στην Αυστραλία, ε, θα σε βάλει ο Θεό να τον κατατάξει εσύ στου σωσμένου ή στου απολυμμένου, θα, θα σου πει ο Θεό να πάρει εσύ θέση. Δεν σου πέφτει λόγος εσύ, δεν είναι δική μας δουλειά αυτή η κρίση Το φοβερό ερώτημα είναι για τον εαυτό μου Εγώ και εσύ για τον εαυτό σου Και να πεις, εγώ Θα σωθώ Εσύ θα σωθείς Όχι ο άλλος τι θα κάνει Εσύ τι θα κάνεις Η δική σου ορθόδοξη ζωή είναι Ορθόδοξη ζωή Έτσι Θυμάσαι εκείνο το περιστατικό που ο κύριος είδε τον... Ε... Φίλιππο και τον κάλεσε και του είπε ακολούθημη και πήγε κοντά του. Μετά λέει, βρήκε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ και του λέει: Αλλά βρήκαμε το Μεσσία και πήγε. Και ξαφνιάστηκε βέβαια στην αρχή. Του λέει: Από την Αζαρέτ που το βρήκαμε, λέει το Μεσσία Από την Αζαρέτ είναι λέει ο, ο Ισού. Και λέει ο... ο Άγιος Ναθαναήλ Από την Αζαρέτ. Την Αζαρέτ δεν είναι, νομίζω, είναι δυνατό να προέρχεται κάτι τόσο καλό, φοβερό, Μεσία από την Αζαρέτ. Η Ναζαρέτ είναι κακόφημη περιοχή. Δεν έχει τόσο καλή φήμη Ίσα ίσα είναι πολύ κακή η φήμη της Και λέει ναι από την την Έλα να δεις Έρχο και είδε να το δεις Και πήγε λέει Και ο Χριστός μόλις τον είδε τον Άγιο Ναθαναήλτ Λέει να ένας καλός Ισραηλίτης Πολύ καλή ψυχούλα λέει αυτό. αυτός Αληθός Ισραηλίτης Ενώ δόλο σου και αίσθη. Αυτή η ψυχή λέει αυτός ο άνθρωπος δεν έχει δόλο στην καρδιά του Έχει αφώα καρδιά Καλή ψυχή, αθώ, απλός άνθρωπος, ταπεινός Ανοιχτό, Καταδεκτικός Και του λέει ο Απόστολος ε, Ναθαναήλ Πού με ξέρεις εσύ λέει ότι είμαι αυτός που με ξερει εσυ Ότι είμαι αθώος και δεν έχω δόνου Πού το ξέρεις εσύ αυτό Και απαντάει ο Χριστός και τον ξαφνιάζει Πριν σε φωνάξει του λέει ο Φίλιππος Τότε που καθώσουν κάτω από ένα δέντρο Από μια σικιά και έκανες προσευχή Σε είδα εγώ Πώς με είδες εσύ που ήμουν εγώ κάτω από το δέντρο, αυτό ήταν μυστικό Και πού ξέρεις ότι έκανα προσευχή Και πού με είδες αφού εγώ ήμουν αλλού Και εσύ ήσουν αλλού Και, και του λέει ο Χριστός ε, Αυτό σε ξαφνιάζει Που σου είπα Ότι σε είδα κάτω από το δέντρο και προσευχό μου, Θα δεις πιο πολλά τώρα Αν κοντά μου θα δεις πιο πολλά Θα δεις αγγέλους να ανεβαίνουν Και να κατεβαίνουν και τον ιό του ανθρώπου μέσα στη δόξα Και ξαφνιάστηκε Από αυτό το αυτό το θυμάσαι πότε το διαβάζουμε αυτό το Ευαγγέλιο. Όταν μιλάμε για την Ορθοδοξία στην Εκκλησία, την Κυριακή τη Ορθοδοξία. Αλλά δεν έχει σημασία. Όποτε και να είναι, όποια εποχή και να είναι, μπορεί κανεί να μιλήσει για την Ορθοδοξία και για αυτό που πιστεύει. Και να θυμηθεί αυτή τη πολύ ωραία κουβέντα σε αυτό το Ευαγγέλιο και μα δείχνουν, ας πούμε, ποια είναι η Ορθοδοξία. Τι θα πει τελικά να είσαι Ορθοδοξό, Χριστιανό και να μην κάτι άλλο. Η Ορθοδοξία είναι αυτό που λέει Έρχου και είδε, έλα. Έλα, σήκω, ξεσηκώ σου Βγες από την Από την πολυθρόνα, σήκω από την πολυθρόνα Από το λίθαργό που κάθεσαι και ότι σε απασχολεί τίποτα Βγες, αναζήτα, ψάχνε, ψάξε κάτι Ψάξε Ψάξε, ξέρει τι να ψάξεις Όχι να ψάξεις να βρεις ένα Θεό Ο Θεός ήρθε και σε βρήκε πρώτος Αλλά ψάξε να τον προσεγγίσεις Ψάξε να δεις τον Θεό που αποκαλύφθηκε Καταλαβές, εμείς δεν ζητάμε να βρούμε έναν Θεό άγνωστο ο άγνωστος Θεός ήρθε και έγινε γνωστός και μας είπε «Εγώ είμαι». Όταν ρώτησε ο... Ο... ο Καϊάφας και ο Άννας τον Κύριο και ο Πιλάτος «Πες μου εσύ σε εξορκίζω να πεις είσαι ο Υιός του Θεού, ο Υιός του Ευλογητού, λέει «Εγώ είμαι». Τελείωσε. Ρωτάει η Αγία Φωτεινή για τον κύριο Θα έρθει ο Μαισία και περιμένουμε να έρθει ο Μαισία, και τη λέει ο κύριο ξεκάθαρα: Εγώ είμαι. Εγώ είμαι ο Μεσσίας Εμεί δεν ψάχνουμε το Θεό. Ο Θεό ήρθε. Αυτό μα βρήκε. Και στην Ορθοδοξία δεν πάμε όταν είμαστε χριστιανοί να ανακαλύψουμε καινούργια πράγματα από το μυαλό μα, να τα επινοήσουμε. Αλλά πάμε αυτά που ήδη αποκαλύφθηκαν, ήδη έκανε ο Χριστό μα την κίνηση, μα βρήκε μέσα στο σκοτάδι. Τη ενσκώτηκε και άθανάτου, φω Επέλαμψε αυτή. Ήρθε ένα φω μέσα στο σκοτάδι και μα βρήκε ο Θεό. Αυτό έκανε την πρώτη κίνηση. Μόνο μα τι να κάνουμε, αφού δεν μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιε κινήσει, πού να δούμε το φω, αφού ήμασταν τυφλωμένοι. Έρχεται ο Χριστό, μα φανερώνεται. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά τη Ορθοδοξία από τι άλλε θρησκείε. Οι άλλε θρησκείε είναι μια ανθρώπινη κίνηση που λέει ο άνθρωπο: Δεν αντέχω αυτή τη γη, με πνίγει. Η μοναξιά, ο φόβος, ο θάνατος, οι απειλές, τα αρπακτικά ζώα, ο σεισμός, οι πλημμύρες, οι καταστροφές Θέλω κάπου να στηριχτώ, πού να στηριχτώ, πού να στηριχτώ Και αρχίζει το μυαλό και ψάχνει και φτιάχνει θεούς, φτιάχνει Και ακούει τον κεραυνό και τον ονομάζει, είναι από το Δία λέει έρχεται ο κεραυνός και βλέπει τη θάλασσα που είναι τρομακτική και ρουφάει τόσο κόσμο και πνίγονται τόσοι άνθρωποι και βουλιάζουν καράβια και λέει πού πού ένας θεός κρύβεται με μια τριένα, τον ονομάζει Ποσειδώνα και κάθε τι το κάνει Θεό αυτό είναι δική μας κίνηση ξεκινάω εγώ με το μυαλό μου και κάνω ένα Θεό κατοικώνει και καθομοίωση δική μου, φαντάζομαι το Θεό στα μέτρα μου γι' αυτό βλέπεις και του θεού σε διάφορες θρησκείε. Να ζηλεύονται, να τσακώνονται, να σκοτώνονται μεταξύ του, να θέλει ο ένα το κακό του άλλου, να ζηλεύουν του ανθρώπου του ίδιου, να μην του χωνεύουν, να του. Κα... δηλαδή ανθρώπινα πράγματα. Ανθρώπινε κατασκευέ με ανθρώπινες συμπεριφορέ. Ακόμα και ο Θεό, ανθρώπινο είναι. Ενώ στην Ορθοδοξία, ενώ, στον, ενώ στην πίστη μα, σε αυτό που πιστεύει, χωρί να το πολύ καταλαβαίνεις κι εσύ τώρα αυτό που ζει, το μεγαλείο τη Ορθοδοξία που τώρα απολαμβάνει. Και τώρα το λέω με συγκίνηση. Ποια συγκίνηση, Ότι. Εσύ τώρα είσαι. εντάξει, δεν μιλάω για εσένα που είσαι στην Ελλάδα. Μιλάω. Ακού και, και εσύ που είσαι τώρα στο εξωτερικό. Σου είναι μεγάλο πράγμα. Να είσαι σε μια χανή χώρα, α που είναι μια πανσπερμία και εθνοτήτων και θρησκειών και φιλοσοφιών και αποκρυφισμών και όλα τα παραθρησκευτικά φαινόμενα. Και εσύ να είσαι ένα Ορθόδοξο σε μεγάλη υπόθεση. Δεν μπορούμε να, να το καταλάβουμε το μεγαλείο τη Ορθόδοξία μα. Δεν μα το δίνει ο Θεός να το νιώσουμε πολύ γιατί είμαστε εγωιστέ και το παίρνουμε πάνω μα. Αντί να πούμε, κύριε Σε δοξάζουμε, λέμε: Α, είμαι ωραίο, είμαι ορθόδοξο, μπράβο μου. Ενώ δεν είναι μπράβο μου. Είναι πρέπει να πει: Μπράβο σου, Θεέ μου, μπράβο Θεέ μου. Είσαι ωραίο, είσαι, είσαι μεγάλο, είσαι πολύ καλό. με έκανε ορθόδοξο χριστιανό, σε ευχαριστώ. Σε σένα πρέπει κάθε δόξα. Εσύ έκανε την κίνηση. Ήρθε στην Κίνα, μα βρήκε. Μα είπε πράγματα πολύ τρελά. Μου είπε ένα παιδί, πολύ τρελά λέει αυτά που λέει ο Θεό. Και μόνο αυτό που του λέω που λε αποδεικνύει ότι τα λέει ο Θεό. Γιατί εμεί δεν θα λέγαμε τρελά. Εμεί θα λέγαμε του μυαλού μα τα πράγματα, τα άρρωστα. Ενώ του Θεού είναι καταπληκτικά. Αυτό εννοώ σε το παιδί όταν λέει τρελά. Είναι οι λέξει που πρέπει να κάνει αντιστοιχίε μέσα σου στο νεανικό λεξιλόγιο. Αυτά πολύ τρελά λέει, είναι πολύ εντυπωσιακά. Λέει ο Θεό αγάπα του εχθρού. Αν η πίστη μας ήταν δική μα επινόηση. Ποτέ επινόηση. δεν θα λέγαμε μόνοι μα: Αγάπα του εχθρού. Δεν σου βγαίνει αυτό να το πει. Μόνο ο Θεό μπορεί να το πει αυτό. Να αγαπάτε του εχθρού σα. Και μόνο γι' αυτό ο Χριστό είναι Θεό. Και μόνο γι' αυτό η Ορθοδοξία είναι η αλήθεια. Γιατί φανερώνει ότι ανεβάζει τον άνθρωπο σε, σε όρια και σε ύψη που δεν μπορεί μόνο του να φτάσει. Είναι κάτι θεϊκό αυτό που, που υπάρχει μέσα στην Ορθοδοξία. Δεν είναι κάτι εικόνα και καθομοίωση δική μα. Η Ορθοδοξία είναι, είναι η ζωή του Θεού πάνω στη γη. Είναι η ζωή του, της Αγίας Τριάδους στον κόσμο αυτό. Αυτός άντανακλάσει σε εμάς και όχι εμείς σε Αυτόν. Το καταλαβαίνεις... Μεγάλη υπόθεση να είσαι Ορθόδοξο. Και σκέφτομαι αυτό που μου λέτε μερικοί ακούμε από το εξωτερικό. Σε ακούω τώρα λέει Πάτερα από εδώ και από εκεί. Και λέω Τα τώρα σε τόσο κόσμο, σε μια πολυκατοικία στο εξωτερικό, σε μια φοιτητική λέσχη, που μένουν εκατοντάδες φοιτητέ και φοιτήτριε, ε, Πρωτεστάντε, Παπικοί, Μουσουλμάνοι, από εδώ από εκεί. Εσύ είσαι Ορθόδοξο. Είσαι Ορθόδοξο. Ωραίο πράγμα αυτό, ε. Ωραίο. Μου η ψυχή σου από το Άγιο Πνεύμα. Είσαι μυρωμένο, χρησμένο. Έχει χρήση ο ιερέας όταν βαφτίζεσαι, το άγιο χρήσμα. Έχει τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος τη φώτιση τη Αγία Τριάδος μέσα μα, τα δώρα του Θεού. Μεγάλη υπόθεση να είμαστε Ορθοδοξοί. Μεγάλη υπόθεση. Ε, έχουμε, έχει πολύ ψωμία αυτή η υπόθεση. Μεγάλο περιεχόμενο. Ένα χωράφι ανεκμετάλλευτο είναι η Ορθοδοξία στη ζωή μα. Έχουμε πολύ ε, να, να χαρούμε, να απολαύσουμε, να εντρυφήσουμε. Πολλά πράγματα μπορούμε να μάθουμε. Σε αυτά που κάνουμε και πιστεύουμε. Και άλλο, και άλλο, και άλλο. Και να μην σταματάμε, γιατί δεν έχει τέλο. Αυτή η πίστη μα είναι μοναδική. Απλώ να το θυμάσαι αυτό το πρώτο που σου είπα, ότι ε, είναι μια πορεία η Ορθοδοξία, αυτό που λέει: Έρχω, έλα. Έλα, περπάτα, ξεκίνα. Έλα, έλα να δει. Έλα, περπάτα, μην μένεις στάσιμο, αλλά όχι να αρχίζει να λε: Θα αρχίσω εγώ τώρα να βρω το Θεό μόνος μου, να τον ψάξω, μου λέει. Λένε Ψάχνω να τα βρω με τον εαυτό μου, Ψάχνω να βρω το Θεό. Ε, ναι ποιο Θεό να βρεις Το Θεό της φαντασίας σου Όχι το Θεό που φαντάστηκες Όχι το Θεό που φαντάζεσαι Αλλά το Θεό που φανερώθηκε Κάποτε στα Ιεροσόλυμα Που γεννήθηκε στη Βιθλέεμ Αυτό, Αυτός είναι ο Θεός Όλα τα άλλα που θα πεις εσύ και θα πω και εγώ από τα μυαλά μου είναι, είναι γέννημα του μυαλού μου Το μυαλό μου γεννάει ιδέες Μπορεί να είναι ωραίε, Μπορεί να είναι μερικέ Μπορεί να είναι έξυπνες, αλλά ο Θεός δεν μπορεί να γεννηθεί μόνο με δική μου πρωτοβουλία και με δική μου δύναμη. Αυτός πρέπει να μας έρθει, να μας φωτίσει. Χριστέ, το φω των αληθινών το, το φωτίζουν και αγιάζουν. Πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον τον κόσμο. Εσύ, κύριε, μα φωτίζει. Εσύ κάνει την πρώτη κίνηση. Αυτό πρώτο ηγάπησε εν αυτός Αυτό πρώτο μα φανερώθηκε. Και εμεί τι λέμε. Θεέ μου, σε ευχαριστούμε. Στην πρόσκλησή σου απαντούμε με την ορθοδοξία μα. Στην πρόσκλησή σου δίνουμε το χέρι μα και φυλάμε το δικό σου χέρι. Και βλέπουμε το δικό σου χέρι που είναι τρίπιο, που είναι ματωμένο, που είναι σταυρωμένο. Και σε αγαπάμε Γιατί μέσα από αυτό το χέρι βλέπουμε την αγάπη σου Βλέπουμε ότι δεν ήρθες να μας καταδικάσεις Δεν ήρθες να μας καταναγκάσεις Δεν ήρθες να μας βάλεις να κάνουμε εμείς κάτι Αλλά έκανες τα πάντα Αυτή είναι η ορθοδοξία Μπαίνεις σε μια ζωή που σε δεν κάνεις τίποτα Παρά μόνο δίνεσαι στην αγάπη του Θεού Και απολαμβάνεις αυτή την αγάπη Και από φιλότιμο Από φιλότιμο Όχι από καθήκον, όχι από υποχρέωση. Όχι από εντολέ. Όχι με ένα μαστίγιο από πάνω κάποιο να σε μαστιγώνει και να σου λέει: Κάνε αυτό, πρέπει τώρα να κάνει αυτό, πρέπει να κάνει εκείνο. Ορθοδοξία θα πει να κάνει. Δεν είναι πρέπει να. Τι πρέπει. Τι πρέπει. Από τη στιγμή που ο Χριστό μου σταυρώθηκε, εγώ δεν πρέπει να κάνω τίποτα άλλο. Γιατί σε κοιτάει ο Χριστό και... και λέει: Μην με σταυρώνει κι άλλο. Με αυτά που λε. Ότι πρέπει και πρέπει, τι πρέπει. Εγώ γι' αυτό σταυρώθηκα για να μην πρέπει. Γι' αυτό σταυρώθηκα, για να φύγουν όλα αυτά τα πρέπει, πρέπει, πρέπει. Οι νομοθεσίε τη παλαιά διαθήκη. Πρέπει να κάνετε εκείνο. Πρέπει να περπατάτε τόσα βήματα. Πρέπει να φάτε αυτό, πρέπει να κάνετε εκείνο. Και λέει ο Χριστουγό: Όχι πρέπει, όχι αλλά πρέπει. Αυτή η ταλαιπωρία, αυτό ο πνιγμός αυτή η καταδυνάστευση τη ζωή σου. Έρχομαι εγώ και σε απελευθερώνω. Και δεν πρέπει τίποτα. Και λέμε εμεί, κυρία Δεν πρέπει τίποτα. Εσύ έτσι λε από αγάπη. Αλλά κι εμεί, από φιλότιμο και από ευγνωμοσύνη, κάνουμε. Νηστεύουμε, προσευχόμαστε, αγαπάμε, κάνουμε μετάνοιε. Αλλά όλα αυτά το κίνητρό μα δεν είναι ο νόμο, δεν είναι το καθήκον, δεν είναι τη παλαιά διαθήκη τα τυπικά αυτά, οι διατάξει. Αλλά είναι η αγάπη μα, η ευγνωμοσύνη μα. Γιατί κατά τα άλλα η δικαίωση έχει έρθει από σένα. Γιατί αν ουδικαιωθήσετε εξέργων, πα άνθρωπο. Κανεί δεν μπορεί να εξέργων νόμου. Από τα, από τα έργα του νόμου δεν μπορεί να δικαιωθεί μόνο σου. Ο Χριστό σε δικαιώνει. Ό,τι και να κάνει, τι, 100 νηστείε. Άμα νηστεύει, όχι 40 μέρε, 80 μέρε να νηστεύει. Αν ο Θεό δεν θέλει, δεν δε σώζεσαι. Αυτό σε σώζει δωρεάν. Και αυτό και σώζονται πολλοί που δεν νηστεύουν ποτέ, επειδή δεν μπορούν, επειδή. για διάφορου λόγου. Πώ. Δεν σε σώζει η νηστεία, αλλά θα κάνει νηστεία. Αλλά θα πρέπει να καταλάβει γιατί την κάνει την νηστεία και να την κάνει με χαρά, με γνωμοσύνη στον Χριστό. Θα κάνει μετάνιε, αλλά δεν είσαι δούλο κανένα. Αλλά επειδή δεν είσαι δούλος γι' αυτό η ψυχή σου σκηρετά και πέφτει μπροστά στο Θεό από ευγνωμοσύνη και χαρά. Δηλαδή όλα ξαφνικά αλλάζουν νόημα, αλλάζουν περιεχόμενο, αλλάζουν αντίληψη, νοτροπία το ήθο μα. Αυτό θα πει Ορθοδοξία. έρχο, έλα, σήκω. Οι νέοι το λένε, ξεκόλα, βγει από εκεί που είσαι, έχει κάπου κολλήσει, βάλτωσε. Βγει, κινήσου να βρει το Θεό. Όχι εγωιστικά, α το μυαλό σου στην άκρη. Δε το Θεό που φανερώθηκε. Και έξυπνο να είσαι, την εξυπνάδα σου χρησιμοποιήσετε αλλού. Μπε στον υπολογιστή, κάνει προγράμματα. Μπράβο, πολύ έξυπνο είσαι πολύ έξυπνο. Στο Θεό δεν χρειάζεται αυτό το είδο εξυπνάδα. Άστη στην άκρη. Στο, στο Θεό χρειάζονται έτσι άνθρωποι που έχουν μια απλή χαζομάρα. Να σου το πω έτσι. Που δεν είναι αυτοί που πιάνουν πουλιά στον αέρα, αλλά αυτοί που βλέπουν αγγέλους στον αέρα. Και για να δει αγγέλου στον αέρα, δεν χρειάζεται εξυπνάδα. Χρειάζεται αθωότητα, απλότητα. Αυτό που κάποιοι άνθρωποι παλιά του λέγανε: Τι χαζούλη είναι αυτό, αλλά αυτοί πολύ, τέτοιοι πολύ χαζούλιδες έχουν πολύ ζεστή καρδιά και πολύ μεγάλη πίστη. Και μερικοί άλλοι που είναι πολύ έξυπνοι, αλλά εξυπνάκηδε στην πραγματικότητα, χάνουν το Θεό. Με τόση ξυπνάδα δεν βλέπει το Θεό. Και ο άλλος με τη χαζομάρα του, τα μωρά του κόσμου, εξελέξατε το Θεό. Τα μωρά του κόσμου, για να κατεσχύνε του έξυπνου. Διάλεξε ο Θεό, λέει τα μωρά, δηλαδή. Ανθρώπου που οι άλλοι του λένε ανόητου. Κι όμω αυτοί οι ανόητοι πιάσαν το νόημα τη Ορθοδοξία. Ενώ κάτι έξυπνοι δεν ξέρουν τι θα πει Εκκλησία, τι θα πει Ορθοδοξία, τι θα πει Ταπείνωση και αρχίζουν και σκέφτονται. Εγώ λέει τα ψάχνω τα πράγματα. Ψάξτε. Τι ελπίζει να βρει, Πού θα φτάσει μόνο σου. Ο Θεό έχει κάνει την κίνηση. Αυτό αποκαλύφθηκε. Δεν τον ανακαλύπτεις το Θεό. Σου αποκαλύπτεται. Και εσύ τι κάνει. Εμείς δε το μυστήριον θαυμάζοντε. Πιστός βόμεν αλληλούια Εμείς θαυμάζουμε Προσκυνούμε και δεχόμαστε Και λέμε κύριε σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε και με βρήκες Πώς με βρήκες Και σου λέει τι να έκανα Εσύ δεν, πρόκειται, δεν είναι πρόκειται ποτέ να με βρεις Εσύ περιπλανιός σου Από μια θρησκεία στην άλλη πήγαινες Από τη μια αίρεση στην άλλη Άμα μπείτε σα λέω στο ίντερνετ και δείτε χιλιάδες θρησκείες Χιλιάδες είναι οι παραφιάδε. Όλοι αυτοί την νομίζουν ότι έχουν την αλήθεια. Όλοι αυτοί την νομίζουν ότι είναι πιο σωστοί. Και όλη αυτή η λανθασμένη κίνηση γιατί γίνεται, Γιατί έχουν εγωισμό. Όλη η βάση του προβλήματο είναι ο εγωισμός. Ο ταπεινό άνθρωπο. Εμεί δεν είμαστε Ορθόδοξοι επειδή είμαστε ταπεινοί, είμαστε Ορθόδοξοι επειδή είμαστε στην Ελλάδα. Και επειδή είμαστε βαφτισμένοι και μα έκανε ο Θεό την πρώτη κίνηση σαν δώρο. Αλλά αν και εμεί τώρα γίνουμε εγωιστέ. θα χάσουμε την Ορθόδοξία μα. Θα χάσουμε το ήθο το ταπεινό, το ορθόδοξο. Αλλά ποιος είναι ταπεινός, κρατά καλά την Ορθοδοξία Έτσι, έτσι μπορεί να κρατήσεις την Ορθοδοξία Έρχω και είδε, έλα να, δεις. έλα να δεις Όχι θεωρίες, εμπειρίες Το είδε τι θα πει, είδε, δε. Έλα να δεις Έλα να δεις Εξομολογήσου για να δεις τι θα πει η Εκκλησία Προσευχήσου Πήγαινε σε μια Εκκλησία να δεις, έλα να δεις Πώ είναι λέει εκεί πέρα που πα, έλα να δεις Πλησίασε το Θεό Πήγαινε, πε και εσύ, τον, τα προβλήματά σου σε έναν ιερέα, τα αμαρτήματά σου. Ε, διάβαζε το Ευαγγέλιο. Αγωνίσου σου. Πάλεψε μέσα σου. Προσαρμόσου για να αποκτήσει εμπειρίε και βιώματα. Έλα να δει. Μα λέει: Δεν μπορώ, είμαι αμαρτωλό. Μα δεν πειράζει που είσαι αμαρτωλό. Μα εσείς εσύ δεν λέει εμεί, τι εμεί, οι Ορθόδοξοι. Μα οι Ορθόδοξοι είμαστε γεμάτοι αμαρτίες Οι Ορθόδοξοι είμαστε πάρα πολλοί αμαρτωλοί. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Και η Ορθόδοξία είναι μια μεγάλη αγκαλιά που χωράει μέσα όλου του αμαρτωλού. Μάλλον δεν είναι χώρο αγιότητο. Είναι χώρο που γίνει Άγιος. αλλά όχι ότι είσαι άγιο μέσα εκεί, με το που μπαίνει. Αμαρτωλοί είμαστε όλοι. Άμα πας σε μια εκκλησία μέσα και δει ε, τι εικόνε γύρω-γύρω, όλοι αυτοί είναι Ορθόδοξοι άγιοι, εντάξει. Ωραία, άμα σκαλίσει λίγο τη ζωή του και ψάξει το βίο του, τα παιδικά του χρόνια, πώ περάσαν, τι κάνανε. Οoh! Πάρα πολύ έχουν κάνει αμαρτίε. Και περισσότερε από σένα. Τι είναι άγιοι. Γιατί? Γιατί μετάνιωσαν. Είναι Άγιοι γιατί αγωνίστηκαν. Είναι Άγιοι, πρόσεξε, γιατί την αμαρτία τους δεν την έκαναν ε, τρόπο ζωής για τους υπόλοιπους. Δεν την πέρασαν πούμε, να πούμε να γίνεται όλοι σαν και Πρόσεξε. Άλλο να καπνίζεις και να λες αγωνίζομαι και δεν μπορώ να το κόψω και Θεέ χώρα με. Θέλω, παλεύω και λοιπά. Είμαι ορθόδοξο, Βέβαια είσαι ορθόδοξος. Είσαι ένας ορθόδοξος που καπνίζει, που έχει μια δυναμία. Είσαι Αν όμως πεις ε, το ότι καπνίζω δεν είναι αμάρτημα Αυτά είναι, τα λένε κάποιοι Πουθενά δεν λέει το Ευαγγέλιο Το καπνίσμα δεν είναι τίποτα κακό Ε αυτό το ότι το αμάρτημά σου Την αδυναμία σου την κάνεις Τρόπο ζωής και σύνθημα Και δημιουργείς ρεύμα γύρω σου Και επηρεάζει στον κόσμο Αυτό είναι αίρεση Και έτσι δεν σώζεσαι Όχι επειδή καπνίζει. Όχι επειδή είσαι αμα... αμαρτωλός Όχι επειδή είσαι άσωτος Αλλά επειδή την ασωτεία σου, την αμαρτία σου, την κακία σου Την οποιαδήποτε διαφθορά, διαστροφή, παρεξήγηση, παρε... περιπλάνηση κλπ Την κάνει τρόπο ζωής για τους άλλους Το να λέει κανείς ας πούμε ότι εγώ θέλω να, να... να έχω προγραμμένες σχέσεις Εντάξει το σέβομαι, είναι δικαίωμά να... Δηλαδή η ζωή σου τη σέβομαι το εκτιμώ, σε σέβομαι, δεν σε κατηγόρω, δεν σε βρίζω που το κάνει αυτό. Αλλά δεν μπορώ να μην σου πω ότι αυτό ε, δεν το λέει ο Χριστό. Το να πει όμω εσύ, αυτά δεν λέει πουθενά ο Χριστό, δεν απαγορεύει τίποτα ο Χριστό, τα επιτρέπει όλα αυτά. Ε, αυτό είναι το αιρετικό. Εκεί γίνεσαι εγωιστή. Εκεί το μυαλό σου παίρνει αέρα. Εκεί δεν έχει την ταπείνωση του αμαρτωλού που λέει Είμαι αμαρτωλό, κυρία μου, συγχώρεσαι με, τόσο μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ, ε, αμαρτάνω, ε, ψιζώ έχω προκαμίες σχέσεις, συγχώρεσέ με, θέλω να αγωνιστώ, θέλω να προσπαθήσω, δεν είμαι ορθόδοξος, πώς δεν είσαι, πού το ξέρεις, από τα δακρυά σου. Όταν αμαρτάνεις και μετανιώνεις και κλαίσεις, είσαι ορθόδοξος, αυτό είναι το ορθόδοξο. Η μετάνια, η παραδοχή του λάθους, το ότι ξέρεις ποιο είναι το φως και συγκρίνεσαι με το φως και λες... Δεν είμαι και εγώ τόσο με στο φω. Έχω πολύ σκοτάδι μέσα μου. Ωραία. Για να το βλέπει το σκοτάδι σου σημαίνει ότι μπήκε λίγο φω μέσα σου, αλλιώ δεν θα το βλέπεις Ο άλλο τι κάνει, παίρνει το σκοτάδι του και λέει: Δεν είναι σκοτάδι αυτό. Αυτό είναι φω. Ε, όχι δα. Ε, όχι. Γι' αυτό και η Εκκλησία στιγματίσε πολλού ερετικού και του έβγαλε στην άκρη. Και λέει: Όλα κιόλα. Όλα κιόλα. Όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά όχι το λάθο όταν το κάνει και βιβλίο. Ντάξει. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, ότι δεν είναι μόνο αυτή η ερετικοί που είπαν λάθη. Λάθη έχουν κάνει και οι Άγιοι και έχουν πει και λάθο, α πούμε, Άγιο Γρηγόριο Νύση. Έχει πει λάθη. Μπορεί να διαβάσει κανεί, α πούμε, κάποια κείμενα του Αγίου Νεκταρίου ή του Αγίου Πάδε, το Αγίου Νικοδίμου, του Αγίου Αθαναστή. Δεν ξέρω ποιον Αγίου. Εθανάσης, Αγίων. υπάρχουν κάποιοι Άγιοι που έχουν βρει κάποιε λανθασμένε θεολογικέ διατυπώσει. Εντάξει, αυτό τι πά να πει. Κανεί δεν κρατάει το αλάθητο στον εαυτό του μόνο να λέει Εγώ είμαι αλάθητο. Ποια είναι μεγάλη διαφορά. Ότι ο Άγιο, α πούμε, Γρηγόριο Νύση, το λάθο του. Από καταστάσει των πάντων και ό,τι άλλο έχει πει, δεν το πήρε να το κάνει ρεύμα και να επηρεάσει του χριστιανού και να κινδυνεύουν να χάσουν την ψυχή του. Είπε, Αγαπητοί μου χριστιανοί, αδελφοί μου, αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι πιστεύω εγώ. Το κράτησε σαν μια άποψη. Εντάξει. Και όταν η εκκλησία πάει και σου λέει και το, το διορθώνει το λάθο σου, και επίση συγχωρέστε με, έτσι νόμιζα, τώρα με, με διαφωτίσατε και ζητώ συγγνώμη. Όλα ωραία. Όταν όμω κάποιο. Όχι απλώ κάνει λάθο. Αλλά και το λέει και στου άλλου. Και λέει: Ή Παι, παιδιά, έτσι, έτσι να πιστεύετε όλοι σαν και εμένα. Έτσι να ζείτε όλοι σαν και εμένα. Α του άλλου να λένε: ε, Αυτό είναι επικίνδυνο. Και η Εκκλησία τι κάνει. Κόπ τον κόβευτόν του. Λέει: Ελά εδώ. Ποιο εσύ ή ο Τάδε. Λοιπόν, ε, ανακοίνωση. Ε, αυτό και όλη η λοιπον ανακοινωση αυτο και ολη η παρεα του και όλοι όσοι ακολουθούν αυτή τη γραμμή είναι αιρετική. Είναι αίρεση. Όποιο ακολουθεί αυτή την οτροπία, κινδυνεύει να yeah. χάσει την ψυχή του. Δεν σώζεται η ψυχή του έτσι. Δεν είναι το λέμε εμεί. Δεν σε απειλεί κανεί. Δηλαδή, αν σου πω εγώ ότι αν φάει ένα δηλητήριο θα πεθάνει, δεν σε απειλώ. Σε ενημερώνω και σου λέω, εσύ αν θες φάτω. Αλλά πρέπει να το πω ότι αυτοί οι τρόφοι, όπω λέει η τηλεόραση, υπάρχουν λίγο μια παρτίδα από κονσέρβε στάδι, από τα κρέατα που ήρθαν από την τάδε χώρα του εξωτερικού που έχουν πρόβλημα. Μη τα φάτε. Εντάξει, τι λέμε εμεί, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ που μα το λέτε. Δεν του μαλώνουμε από πάνω. Η Εκκλησία μα διαφωτίζει και μα λέει, αυτή είναι αίρεση. Γι' αυτό λοιπόν στην Εκκλησία δεν υπάρχει αναμαρτησία. Η αναμαρτησία είναι πόθο, είναι στόχο και είναι κάτι που κατεργάζεται ο Θεό μέσα μα σταδιακά. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν χωρούν οι Αμαρτωλοί μέσα στην Εκκλησία, στην Ορθόδοξία. Ορθόδοξο δηλαδή δεν είναι ο Αμαρτολό. Πώ δεν είναι. Και ο Αμαρτολό είναι ορθόδοξο. Με μάτια δακρυσμένα. Όλοι χωράνε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό που είπε και ο κύριο, όταν πήγε ο Άγιο Ναθαναήλ και τον είδε, τι είπε ο κύριο. Είδε αληθό Ισραηλίτη, ενώ δόλο ουκιαστή. Δεν είπε. Ενώ αμαρτία ουκέστη, δηλαδή να ένας αναμάρτητος τι είπε ο Χριστό. Να ένα άνθρωπο ωραίο, απλή ψυχή, ταπεινός άνθρωπο. Αμαρτόλο είναι κύριε. Ε, βέβαια, αμαρτόλο είναι κι αυτό, άνθρωπο είναι. Διαλέγει ο Χριστό μα τον Απόστολο Πέτρο μαθήτου. Δεν είχε αμαρτία ο Απόστολος Πέτρο. Επιπολαιότητα. Είπε στον Χριστό να μην σταυρωθεί. Αρνήθηκε ότι ξέρει τον Χριστό. Βούλια ξέχασε την πίστη του. Αμαρτίε είναι αυτά. Ναι, αλλά έχει και μετάνεια. Είναι Ορθόδοξο. Ε, βέβαια είναι Ορθόδοξο. Είναι Άγιο. Παρόλο τα λάθη του. Αυτό είναι πολύ ωραίο μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή, απίστευτη χωρητικότητα, απίστευτη ελπίδα, απέραντη αγκαλιά η Εκκλησία, η Εκκλησία χωράει του πάντε. Χωράει του πάντε. Και ξέρει κάτι, αυτό που λες ότι δεν μπορεί να μπει στην Εκκλησία επειδή είσαι αμαρτωλό, μα γι' αυτό πρέπει να πας η Εκκλησία. Επειδή είσαι αμαρτωλό. Επειδή είσαι Και έχει πολύ δουλειά να δώσει το Χριστό να κάνει. Και είναι ωραίο αυτό. Χαίρεται ο Χριστό. Ο Χριστό μα δεν θέλει να κάθεται, θέλει να του δίνει να κάνει. Άφησε με να κάνω κάτι. Μ', να... μ αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι οι που αφήνουν και μπαίνουν στην ψυχή του και του βοηθάω και του καλλιεργώ και του αγιάζω και σβήνω αμαρτήματα και καθαρίζω μάτια δακρυσμένα και τα σκουπίζω ε, και καρδιέ βρώμικε τι λευκαίνω, τι κάνω και λάμπουν. Μ' αρέσει αυτό λέει ο Χριστό. Ωραίο είναι αυτό. Οι άλλοι που είναι άγιοι και λένε Εμεί είμαστε αναμάρτητοι, εντάξει, άμα είστε τα λέει ο Χριστό, μπράβο σας. Τότε δεν έχετε ανάγκη από γιατρό. Εγώ ήρθα για του ασθενεί, είπε ο Χριστό. Η παρέα ειδική μου, λέει ο Χριστό, είναι η Αμαρτολή. Εσεί, άμα λέτε ότι είστε τόσο άγιοι, πάτε, καθίστε κάπου μόνοι σα και περιμένετε, γιατί εγώ ήρθα να ασχοληθώ με του Αμαρτολού. Η Ορθοδοξία αυτό είναι. Είναι η συνεργασία του, α... του Πανάγιου Θεού, του Άγιου Θεού, του Πατα... Πεντακάθαρου Θεού, με τον πολύ πολύ βρώμικο άνθρωπο. Και δεν παθαίνει τίποτα Θεό. Δεν λερώνεται πω είναι. Οι ακτίνε του ήλιο δεν παθαίνουν τίποτα αν πέσουν πάνω στη βρωμιά. Μπαίνει μέσα στην εκκλησία και, και ελάττωμα σωματικό να έχει πάλι μπορεί να πας στην εκκλησία. Οποιοδήποτε σωματικό ελάττωμα. Παραλυσία, αδυναμία, ε, να μην βλέπει, να μην ακού, να μην μιλά καθαρά. Όχι, Νικόλαο οπλανά. Ψευδό ήταν. Άγιο τον έκανε ο Χριστός μα μέσα στην εκκλησία. Ο προφήτης Μωυσής στην παλαιά θήκη δεν μπορούσε να μιλήσει. Και τον κάνει ο Θεό ηγέτη του λαού. Ο Θεό δεν έχει πρόβλημα με τα προβλήματα τα δικά μα. Ένα μόνο πρόβλημα τον εμποδίζει. Η αμετανοησία μα, η σκληροκαρδία μα, εκεί δεν μπορεί. Εκεί δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί είναι το θέλημά μα σαν ένα τείχο, οχυρό. Κατά τα άλλα, μαρτωλό, αν είσαι εντάξει, θα αγωνιστεί. Θα δώσει το Χριστό την καρδιά σου και του λε, κύριε, κάνε με κάτι. Μπαίνει η Αγία Μαρία Αιγυπτία. Μέσα στην Αμαρτία ήταν αυτή η γυναίκα και είναι Ορθόδοξη. Αγία, τη βάζει η Εκκλησία μέσα στην Κυριακή, Κυριακή τη ε, Σαρακοστή. Ολόκληρη η τη αφιερώνει. Αφιερωμένη λέει στην Αγία Μαρία την Αιγυπτία. Και τι δεν αφιερεύει, παιδιά, η Αγία Μαρία Αιγυπτία. Για πετε μα την ουσιακή ζωή τη, τι ουσιακή, λέει, αυτό είναι μέσα στην Αμαρτία. Μετά, μετά νιώσε. Γιατί δέχτηκε η Εκκλησία. Και φυσικά τη μέρα που άλλαξε η ζωή δεν σημαίνει ότι άλλαξαν τα πάντα. Πάλευε, αναμνήσεις ε, ε, η ροπή του κακού, η συνήθεια τη Αμαρτία, η κεκτημένη ταχύτητα. Δεν την απορρίπτει κανεί. Χωρά μέσα στην Εκκλησία και α είσαι αμαρτωλό. Ορθόδοξο αμαρτωλός, ταπεινο. είμαστε στο νοσοκομείο είμαστε στο ιατρείο και αν βλέπουμε δίπλα μας αρρώστους σύρυγες, επιδέσμους αίματα, φωνές κλάματα, δεν παρεξηγούμαστε Παρεξηγούμαστε. Γιατί είμαστε άνθρωποι όλοι αμαρτωλοί. Και οι είμαστε αμαρτωλοί. Εγώ είμαι, και κάποιοι άλλοι λέμε, πολλοί λένε ότι είναι. Είμαστε άνθρωποι όλοι, έτσι δεν είναι. Υπάρχουν βέβαια και πολύ άγιοι άνθρωποι. Και πολύ άγιοι άνθρωποι. Αλλά δεν απορρίπτουν και αυτού που αγωνίζονται να γίνουν καλύτεροι. Όταν πα λοιπόν στην Εκκλησία, με γνησιότητα, αυτή η λέξη, να είσαι αυθεντικό, να είσαι ο εαυτό σου τίμιο, μην υποκρίνεσαι. Αλλά και μη μείνει στάσιμο σε αυτό που είσαι. Λένε μερικοί, εγώ αυτό είμαι. Μπάω, το εκτιμώ που το παραδέχεσαι ότι είσαι αυτό ή τσαφτή. Εγώ είμαι, έχω αυτό το ελάττωμα. Ωραία, μ' αρέσει που είσαι Αλλά δεν αρκεί να το λες, θα κάνει και έναν αγώνα να το διορθώσει. Έτσι, δεν θα μείνει εκεί που είσαι. Α πούμε, λέγω θυμώνω. Εντάξει, θυμώνει, αλλά θα αγωνιστεί να το κόψει αυτό. Κάποια στιγμή, δεν θέλει να, να το... Ναι, δεν μου είπε να είμαι ειλικρινή απέναντί σου. δεν θα πει ε, ότι δεν δε προοδεύω. Πάει το παιδί σχολείο και η Δασκάλα, δεν διάβασα χτε γιατί βαριόμουν. Και λέει: Παι, παιδί μου, δεν μου πει ψέματα. Μπράβο. Θα μπορούσε να μου πει ψέματα, μου πει αλήθεια. Λοιπόν, αύριο όμω θα κάνει την άσκηση. Αυτή είναι η σωστή κίνηση. Ειλικρίνεια και αγώνα. Και μετά κι εσύ θα κόψει το θυμό. Μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία κόβονται τα πάθη. Αγωνίζεται ο άνθρωπο, διορθώνεται ο άνθρωπο. Είναι αυτό που λέει ο Χριστό στον Άγιο Ναθαναήλ: του λέει, Σε ξέρω εκεί που έκανε προσευχή. Του είπε το μυστικό, του λέει: Πού με ξέρει. Ξαφνιάστηκε λέει από αυτό. Θα δει κι άλλα λίγο τώρα. Τώρα αρχίζουν τα ωραία. Όταν μπει στην Εκκλησία, είναι αυτό που λέει το μείζον τούτον όψη. Θα δει πιο πολλά στην Ορθοδοξία. Με το που μπαίνει, γλυκαίνεσαι. Μετά έρχεται κι άλλο. Το καλό είναι παρακάτω. Συνέχεια έχει ο Θεός να σου δείξει κι άλλα Θα σου δείξει κι άλλες αποδείξεις Της παρουσίας του Θα σε αναγεννήσει Δεν θα βαριθεί ποτέ μέσα στην Εκκλησία Ποτέ δεν βαριέσαι Ποτέ δεν νιώθεις κορεσμό Ποτέ δεν νιώθεις πλήξη Νέα θαύματα, νέες εκπλήξεις και οι Άγιοι Απόστολοι αυτό κάνανε. Ξεκινήσανε απλά και ταπεινά με τον κύριο. Του εντυπωσίασε βέβαια η μορφή του, το βλέμμα του, τα λόγια του, η πρώτη αυτή πρόσκληση. Ο Άγιο Ιωάννη ο πρόδρομο που τον έδειξε και είπε: Αυτό είναι ο Μησία. Πάτε κοντά του, πάνε κοντά του. Συγκινήθηκε η ψυχή του, αλλά μετά άρχισε να βλέπουν και άλλα πράγματα. Βλέπουν το νερό να γίνεται κρασί. Μετά βλέπουν να κάνει θαύματα. Αναστέλει νεκρού. Συγχωρεί αμαρτωλού. Μετά βλέπουν ότι ε, φεύγει ο Χριστός από τον κόσμο αυτό και εκεί που περιμένει κανείς ότι θα σβήσουν όλα τότε αρχίζει η μεγάλη έκρηξη του χριστιανισμού. Δώδεκα μαθητές είχε ο Χριστός και άλλους εβδομήκοντα κλπ. Πόσοι ήταν οι κρυφοί μαθητές, οι άλλοι, οι μαθήτριες. Πόσοι ήτανε. Λίγοι ήταν όμως. Μετά ξεσπάει αςούμε αυτή η μεγάλη έκρηξη της Ιαραποστολής και λέει ο Χριστό: Όταν εγώ φύγω, θα έχω πιο πολλού μαθητέ από ότι έχω τώρα που είμαι ζωντανό ανάμεσά σα. Μα πως γίνεται αυτό. Είναι αυτό που σου είπα. Έλα κοντά μου και θα δει κι άλλα. Έχω, σου έχω κι άλλα, στο... άλλα να δει. Σου έχω εκπλήξει. Στη ζωή σου έχει πολλά ο Θεό κρατημένα να σου δείξει Ωραία πράγματα. Όχι μόνο που λες στεναχώρια και βάσανα. Είναι και μερικά ωραία πράγματα που στα επιφυλάσσει ο Θεό. Αλλά το μυαλό σου όλο το κακό σκέφτεται και, τη... και όλο τη στεναχώρια μεγαλωθεί. Μερικά πολύ ωραία πράγματα. Θα τα δει. Θα τα δει. Φεύγει ο Χριστό και γίνονται τόσοι Ιεραπόστολοι. Χιλιάδε άνθρωποι ακολουθούν τον Χριστό. Θυσιάζονται γι' αυτόν. Άλλοι γίνονται πάνε στην Αφρική, στην Ιεραποστολία, στο Ζαϊρί, στο Κονγκό, στην Αλλάσκα, στι Ινδίες, εδώ εκεί. Άλλοι γίνονται μοναχοί. Για ποιον, για αυτόν, για την Ορθοδοξία, για τον Χριστό τη Ορθοδοξίας που είπε ότι εγώ θα δείτε τι θα γίνει όταν φύγω. Θα δείτε τι έχει να γίνει μετά. Πα στη Ρωσία και βλέψω, πούμε, το μεγαλείο τη Ορθοδοξία εκεί. Στην Ελλάδα, στο Άγιο Όρος, Στην Αμερική, μοναστήρια Πώς γίνεται αυτό Να αυτό θα πει ορθοδοξία Το άπλωμα του Χριστού Σε όλη την ανθρωπότητα Μίζω τούτον όψι; Θα δεις πιο πολλά Και, και το άλλο που του είπα ότι θα δεις του τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν και τον ιό του Θεού μέσα στη δόξα και λέει κάνεις αυτά πως γίνονται δεν τα έχω δει εγώ αυτά, μα για να τα δεις αυτά δεν χρειάζονται τα μάτια του σώματος Χρειάζεται... δεν είναι θέμα εγκεφαλικών διεργασιών μέσα στην Εκκλησία μέσα στην Ορθοδοξία δουλεύει η καρδιά μας δουλεύει η ψυχή μας είναι μυστηριώδεις εμπειρίες αυτές είναι σύλληψη του όλου Βλέπεις... Βλέπεις... Με τα μάτια τη βλέπει αυτά που είναι γύρω. Με τα χέρια κουμπά αυτά που είναι δίπλα σου. Υπάρχουν και, και άλλε αισθήσει. Υπάρχουν και άλλα μάτια και άλλα χέρια και άλλη όσφρηση και άλλη γεύση στην ψυχή. Καταλάβατε, υπάρχουν αισθήσει εσωτερικέ. Οι οποίε μέσα στην Εκκλησία ενεργοποιούνται. Ξυπνούν. Δυνατότητε μέσα σου που ξυπνούν και λε, οχ. Πώ βλέπω αν είναι κάποια Αγία Αγγέλου, πούμε. Ξύπνησε. Μια όραση μέσα του. Ένα βλέμμα διαφορετικό. Αυτό το πράγμα βιώνει μέσα στην Εκκλησία, όχι μόνο πεντεστήσει, μπορεί να κλείνει τα αυτιά σου και να ακούς, να ακούς ουράνιες μελωδίες. Μπορεί να, να είναι τα μάτια σου κλειστά σε μια αγρυπνία και η ψυχή σου να βλέπει, να νιώθει, να αγγίζει το Θεό, να βλέπεις αγγέλους να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν. Και οι Άγιοι Απόστολοι αυτό το είδαν, είδαν στο θαβόρ το Χριστό να λάμπει. Πώς έγινε αυτό το πράγμα, είδαν το Χριστό να περπατά στα κύματα στην Εκκλησία, στην Ορθοδοξία οι φυσικοί νόμοι δεν καταργούνται αλλά δεν έχουν τον τελικό λόγο δεν έχουν την αποκλειστικότητα δεν είναι μόνο αυτά τα πράγματα υπάρχουν κι άλλα που δεν εξηγούνται σβήνει ο ήλιος όταν σταυρώνεται ο Χριστός πως γίνεται αυτό φυσικά αυτό δεν εξηγείται με ένα φυσικό τρόπο είναι θαύμα η Εκκλησία ή η ορθοδοξια που πιστεύουμε είναι ο χώρος των θαυμάτων σου πάνε γιατροί, σου πούμε ότι δεν θα γίνει καλά εν και τι είναι η γιατρία να τους περιφρονήσουμε Όχι δεν τους περιφρονούμε Αλλά πάνω από του γιατρού, αγαπάμε τον Θεό Και τον εμπιστευόμαστε και αν ο Θεός θέλει να ζήσω Θα ζήσω Μα οι γιατροί θα πεθάνει σε πέντε μήνες Εντάξει Μπορεί να πεθάνε σε ένα μήνα Και εσύ είπαν σε πέντε Αλλά μπορεί να πεθάνω και σε πέντε δεκαετίες Αν θέλει ο Θεός Αυτό θα πει ορθοδοξία Να μάθω Να χρησιμοποιώ Όλε τι δυνάμει τη ψυχή μου. Και η ψυχή σου έχει δυνάμει την πίστη, την οποία την αφήνει νεκρή μέσα σου. Το ξέρει αυτό. Έχει μια δύναμη μέσα στην ψυχή σου που λέγεται πίστη. Πού είναι η πίστη σου. Πεθαμένη την έχει μέσα σου την πίστη, νεκρωμένη. Η ψυχή σου έχει μάτια που βλέπουν το Θεό. Πού είναι, το βλέπει το Θεό. Όχι, γιατί έχει τύφλωση μέσα σου. Αυτό που λέμε είναι γιατί δεν βλέπω την τύφλα μου. Παρακάλα το βλεπεις το θεο οχι γιατι εχει τυφλωση μεσα σου αυτο που λεμε Και δεν βλεπω την τυφλα μου παρακαλα το θεο να σε φωτίσει. Μπε με στην εκκλησία να φωταγωγηθεί και πε κύριε, φώτισε μου το σκοτάδι τη ψυχή. Γιατί σου κοπήσε τόσε εκπομπέ, κύριε Σου Χριστέ, λέει εσένα το λες συνέχεια, Γιατί το λέμε αυτό, Γιατί το λέμε για αυτό το λόγο, Για να ξυπνήσουν μέσα μα αυτά που κοιμούνται. Η ψυχή μα κοιμάται. Βρίσκεται σε λίθαργο. Κοιμάται μακαρίω. Και μπορούμε να απολαύσουμε τόσα ωραία πράγματα στην Εκκλησία και δεν τα απολαμβάνουμε. Και είμαστε όσο με ανόητοι. Είμαστε κορόιδα. Χάνουμε. Θα έπρεπε η σημερινή μέρα να είναι μια καταπληκτική μέρα. Να ζει στο Θεό, να χαίρεσαι, να βλέπει, να απολαμβάνει, να δει ταύματα, να λείπει το παιδί σου, α πούμε, κάπου και να κάνει μια προσευχή και ξαφνικά να γυρίζει. Και να του λε πώ γύρισε. Δεν ξέρω, εκεί που καθόμουν να μου έρθει μια έμπνευση να έρθω σπιτι γρήγορότερα σήμερα. Και να είναι η προσευχή σου. Αυτά θα πει η ορθοδοξία. Όχι η λογική. Όχι το κινητό που είναι το παιδί, πάρει το τηλέφωνο, τρέχα, πιάστο, φέρει την αστυνομία, σε πιάσαμε, σε κάναμε. Όχι, όχι αυτό είναι η λογική. Αυτή είναι η λογική αυτού του κόσμου. Μέσα στην οποία δεν βάζει το Θεό. Βάλε το Θεό μέσα. Να δει πώ θα γίνουν θαύματα. Τι είπε ο Χριστός ξεκάθαρα. Θα δείτε κοντά μου αγγέλου να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν. Θα δείτε απίστευτα πράγματα. Που δεν εξηγούνται λογικά. Κοντά μου θα δείτε μυστήρια. Μυστήρια. Μυστηριώδεις καταστάσει. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, γιατί, αρέσουν, γιατί δεν τα ζω, γι' αυτό μ' αρέσουν. Τι μα αρέσουν στι βιτρίνε, αυτά που δεν έχουμε. Έτσι δεν είναι Πας σε μια βιτρίνα και απολαμβάνεις και λες Πω, πω πέρι Τι ωραίο αυτό το τραπέζι Στα παπούτσια Αυτές οι καρέκλες Και μέσα σου τη άχνα τάχα. τάχα, αυτό μου αρέσουν Επειδή δεν τα έχω Αλλά τα έχω δει Σε ανθρώπους Αγίους Σε πιστούς σημερινού, Σε νέα παιδιά Κοπέλες, αγόρια, μητέρες, πατέρες Μαθητές, μαθήτριες τα ζουν αυτά πολλοί άνθρωποι. Τα ζουν. Ζουν τη μετάνοια, ζουν τον αγώνα, ζουν, ζουν την ορθοδοξία που φέρνει τα θαύματα, ζουν την ορθοδοξία που ξυπνάει μέσα του ε, τι δυνάμει τη ψυχή που εμεί οι υπόλοιποι τις έχουμε κοιμισμένε. Κι τι δύναμη έχει μέσα σου ε, από το Θεό, δηλαδή, θα μπορούσε να κάνει μια προσευχή και να αλλάξει το σπίτι του όλο. Θα μπορούσε να κάνει μια προσευχή και να γίνει καλά, σου ο τάδε που είναι άρρωστο. Θα μπορούσε κι εσύ να κάνει μια προσευχή. Για να μην χωρίσει το ζευγάρι που έλεγε προχθέ ότι θέλει να χωρίσει, και να, και να μην χωρίσει. Την προσευχή σου. Αλλά δεν έχει μάθει. Δεν έχει μάθει να προσεύχησαι. Δεν έχει μάθει να πιάνει το Θεό. Δεν έχει μάθει να γαντζώνει από τον Χριστό. Δεν έχει μάθει να εκλιπαρεί το Θεό και να τον κάμπτει. Να λυγίζει το Θεό και να τον κάνει να υπακούει σε σένα. Αυτό στον οποίο υπακούν τα σύμπαντα. Αν θες μπορεί να τον κάνει να υπακούσει εσένα. Αν ζει στην Ορθοδοξία με όλη τη τη δύναμη και το δυναμισμό τη. Εμεί ζούμε μια Ορθοδοξία πολύ επιφανειακή, πολύ ρίχη. Γι' αυτό δεν αλλάζουν όχι ξένοι από εμά που να γίνει ένα παπικό Ορθόδοξο, που κανονικά αυτό θα έπρεπε. Θα έπρεπε με το που μα βλέπει ένα να γίνεται σαν και εμά κατευθείαν. Να θέλει να γίνει Ορθόδοξο. Όχι απλώ αυτό δεν γίνεται. Ούτε οι ίδιοι δεν είμαστε αυτό που πρέπει να είμαστε. Καλά, συγγνώμη, θα ρεπόληψε τον εαυτό μου τον λέει, και εσύ με κοιτά απορριμμένο, τώρα γιατί τα λε για όλους, Επειδή εσύ. Δίκιο, δίκιο, συγγνώμη. Λοιπόν, σου δίνω το λόγο, το μουσικό, να μας βάλεις λίγη μουσική. Ε, ο Βασίλης Χατζη και σήμερα, χωρί να με κατακρίνει, μακούει ακούει, με υπομονεί, χωρί να φταίει όλας για αυτά που λέω, και χωρί να τον πιάνει και το σχέδιο, Όπως λέει ο Πατήρ Παΐσιος δεν τον αφορούν αυτά που λέω, γιατί δεν είναι έτσι. Επεξεργάζεται την εκπομπή ηχητικά και επενδύει η μουσικά. Και τον ευχαριστώ πολύ για τον κόπο και την αγάπη του. Στο διάλειμμα εσείς μπορείτε να πάρετε τηλέφωνα θέλετε στους 4118 602 και 4118640. 640 να πείτε ένα μήνυμα δεν μου πείτε κάτι σε αυτά πακούτε ακούτε ε, μπορείτε να στείλετε και ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση την ε, ηλεκτρονική αθέατα.περάσματα παπάκι και μπορείτε αν δεν προλάβατε να ακούσετε την εκπομπή αυτή, όχι ότι αξίζει και πρέπει, αλλά επειδή ρωτάτε μερικοί, σε αναμετάδοση που γίνεται μια μέρα της εβδομάδος, θα σας το πούνε στο τηλέφωνο όταν θα πάρετε να ρωτήσετε ποια μέρα και ποια ώρα γίνεται η αναμετάδοση. Ε, Βασίλης, ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά από αυτό το ωραίο μουσικό τελειώνω λέγοντα ότι είμαστε Ορθόδοξοι και το χαιρόμαστε, είμαστε Ορθόδοξοι και ντρεπόμαστε, είμαστε Ορθόδοξοι, ντρεπόμαστε δηλαδή που δεν το αξίζουμε, αυτό εννοώ, είμαστε Ορθόδοξοι και το παλεύουμε, είμαστε Ορθόδοξοι και παρακαλούμε τον Θεό να βάλει το χέρι του, να μην πάει χαμένο όλη αυτή η υπόθεση και να μην χάσουμε στο τέλο την ψυχή μα, γιατί είναι πολύ κρίμα να δούμε ανθρώπου στον παράδεισο, άλλου που δεν το περιμένουμε, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Θεό. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Θεό. Ε, Ποιου θα σώσει, δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι μπορεί να μην σώσει εμένα. Ε, μπορεί να μην με σώσει, δεν είναι σίγουρο θέλω να πω. Ε, αυτό, εισιτήριο το έγκυρο, ποιο είναι, ποιο είναι έγκυρο εισιτήριο, το άκυρο. Τι θα πει αυτό, θα πει ότι όταν έχει ένα εισιτήριο στο χέρι και μπει μέσω ελεγκτή και του πει: Έχω ένα εισιτήριο, έχω ένα εισιτήριο, σου πει: Πράγμα, να το χαίρεσαι. Αλλά τώρα δώσουμε 60, 60 φορέ την τιμή του εισιτήριου. Μα λέει γιατί αφού έχω. Ναι, αλλά δεν το έχει ακυρώσει. Το κρατά. Το εισιτήριο δεν είναι και να το κρατάμε. Είναι και να το χρησιμοποιούμε Λοιπόν το εισιτήριο της Ορθοδοξίας Δεν είναι και να το καμαρώνουμε Και να λέμε Α είμαστε Ορθόδοξοι ζήτω η Ορθοδοξία Κατέχομαι την αλήθεια Τι θα μπει αυτό Η αλήθεια ξεκλειστράει Σου φεύγει μέσα από τα χέρια Για να την κρατάς πρέπει να γίνει η ψυχή σου μια γούβα Μια ταπείνωση Μια συντριβή Ένα σταυρός Μια αγάπη Ένας πόνος Ένα δάκρυ Έτσι κρατιέται η ορθοδοξία. Όχι με σφιγμένες γροθιές και πανηγυρισμούς και εμείς είμαστε και οι άλλοι δεν είναι Θα είναι τραγικό αυτό να χαρούμε Να χαρούμε και να έχουμε αυτό που λέμε την ιερή καύχηση Ναι, να δοξάσουμε το Θεό Αλλά όλη η δόξα ανήκει στο Θεό τελικά γιατί Αυτός μας χάρισε αυτό το δώρο Εμεί τι κάνουμε δηλαδή Να πούμε μπράβο μου που Αφού κάθε λίγο μου φεύγει η ορθοδοξία Τώρα, α πούμε, λέω κάτι Ορθόδοξο, έτσι. Αν τώρα μέσα με εγώ πω, μπράβο, τα πάω καλά, δεν είμαι Ορθόδοξο. Γιατί είμαι εγωιστή. Ε, όταν είσαι εγωιστής δεν είσαι Ορθόδοξο, γιατί η Ορθόδοξία είναι ταπείνωση. Είδε, λοιπόν, που μπορεί να μιλάω Ορθόδοξα και ξαφνικά γίνομαι αιρετικό. Δηλαδή, η συμπεριφορά μου αποκτά κάτι το, το πλανεμένο, το αιρετικό, το εγωιστικό. Αυτό θα πει. Γι' αυτό λένε σχηνοβασία, τεντωμένο σκηνή. Μόλις πας να, να, να το πάρεις επάνω σου Να, να πεις ότι εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους Ότι οι Ορθόδοξοι σώζονται, οι άλλοι κολλάζονται Εμείς είμαστε καλοί, αυτοί είναι οι κακοί Πού είναι, λέει ο Θεός Καλά ρε παιδί αυτό σα είπα Δηλαδή εγώ σας χαρίζω την Ορθοδοξία για να μαχαιρώνετε τους άλλους Εγώ σου χάρισα την Ορθοδοξία Να καθρεφτίζεσαι Εσύ να καθρεφτίζεσαι Άς τον άλλον. είμαστε αμαρτωλοί Είμαστε αμαρτωλοί, αλλά ε, είπαμε εκ Ναζαρέτ: Δύναται τι αγαθών είναι, είπε ο Άγιο Ναθαναήλ. Ναι, καλά, είναι δυνατόν από την Ναζαρέτ να προέρχεται ο Μεσία. Ναι, από την Ναζαρέτ. Και λέει κανεί: Είναι δυνατόν αυτό ο αμαρτωλό τώρα να μπαίνει στην Εκκλησία και να γίνεται Άγιο. Ναι, γιατί η Ορθοδοξία αυτό κάνει. Κατεργάζεται την Αγιοτητα από τα πιο ευτελή υλικά. Παίρνει ο Θεό τα κουρέλια αυτού του κόσμου, τα συντρίμια αυτή τη γη, τα ερείπια. Τα κεραμίδια, τα μισοσπασμένα, τα πεταμένα και τα αναδεικνύει και τα βάζει στο παλάτι του και τα χτίζει και τα κάνει, α πούμε, να λαμποκοπούν. Και λε, τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι το τίποτα. Έλα εδώ, δεν το τίποτα. Έλα εδώ, λέει ο Θεός. Κάτσε και τάκ και λάμπη ξαφνικά. Σε βάζει με στην εκκλησία του. Σε βάζει με στο σώμα του. Σε βάζει με στη χάρη του και γίνεσαι πολύ ωραίο. Αυτό είναι η εκκλησία. Κατεργασία αγιότητο από τα πιο ευτελή υλικά. Ε, την Ναζαρέτ, δίνα τέτοια αγαθόν είναι, μπορεί να. Ναι, από την Ναζαρέτ. Γιατί οι ιστορικές συντεταγμένε αυτό μας λένε υπάρχει μια αναγκαιότητα Έτσι είναι τα πράγματα, υπάρχει μια νομοτέλεια Όχι λέει ο Χριστός, ας λένε οι νόμοι, ας λέει ο κόσμος, ευγενεί καταγωγές κλπ Εγώ παίρνω ασήμα τους ανθρώπους και τους κάνω αγίως Εγώ παίρνω ανθρώπους που δεν μπορεί να είναι από τζάκι και να τους κάνω να είναι στο παλάτι μου Παίρνω όμως και αυτούς που δεν είναι από τζάκι, δηλαδή ασήμα ανθρώπου. ανθρώπους Ποιο σε δίνει σημασία όταν ζούσε στον Αγιονικόλα του μπλανά, Ποιο του δίνει σημασία. Τραυλό παπά, ψευδό, φτωχό, Ταλέπορος, Πέθανε η πρεσβυτέρα του, Με κάτι παπούτσια να τα σέρνει και να κάνει θόρυβο, Πονεμένα πληγιασμένα πόδια, Ένα παπουλάκος α πούμε, που δεν σου γέμιζε το μάτι. Και όμω αυτόν τον πήρε ο Θεό, το ασήμαντο αυτό πλάσμα, Το ένα μικρό ε, σωματάκι ταλαιπωρημένου ανθρώπου και τον κάνει Άγιο. Και πάμε τώρα και κάνουμε λιτανίε. Μεγαλοπρεπέ από του ναού, δοξολογίε, δοξαστικό στη γιορτή του, ακολουθεί ολόκληρη, θαύματα με το όνομά του. Καταλαβαίνει. Δεν ισχύει στην Εκκλησία αυτή η βεβαρημένη κληρονομικότητα αυτή τη ζωή. Μπορεί κληρονομικά να έχει προβλήματα, μπορεί κληρονομικά να έχει ένα βεβαρημένο παρελθόν, αλλά όταν αυτά μπουν μέσα στην Εκκλησία, αλλάζουν όλα. Αλλάζουν όλα. Και έγινε ένα καινούριο άνθρωπο. Μέσα στην Εκκλησία. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Κι στα λέω να πα σε Εκκλησία και δεν πα και βαριέσαι. Τι να σου πω, Τι να σου πω, Να βαριέσαι να εκκλησιάζει, Να βαριέσαι να δίνει την καρδιά σου στον Χριστό να σε φτιάξει. Ε, τότε τι θε και εσύ πια, Πώ θα αλλάξει, Πώ θα αλλάξει, Είναι δυνατόν να αλλάξει έτσι ξάπλα, Σαν κάτι που παίρνει σε ένα μηχάνημα και σου κάνουν μια εξέταση. Εδώ, εδώ θέλει ο, ο Θεό, Δεν θέλει να σε εξετάσει, Θέλει να συνεργαστεί μαζί του, Θέλει να ξυπνήσει, Θέλει να πάρει μπρο. Το καταλαβες Θέλει να πει και εσύ. Πε, πε του. Θέλει να του πεις τη γνώμη σου, την αντίρρησή σου, την, την επανάστασή σου. Είπα σε κάποιον που τα βάζε με το Θεό, του λέω δεν είναι καλό που τα βάζει με το Θεό, αλλά από το να μην του μιλάς, καλύτερα που τα βάζει μαζί του. Σε προτιμώ, του λέω. σε ένα από αυτόν που είναι μουγκό και δεν λέει τίποτα στο Θεό. Και δεν ασχολείται με το Θεό. Εσύ πολύ καλύτερα, του λέω. Μα του γκρινιάζει, λέει του Θεό. Γκρινιάξε του. Γιατί, γιατί εσύ έχει με τον Θεό. Ο άλλο δεν έχει σχέση. Τι προτιμάτε, ένα σπίτι που είναι ένα ζευγάρι. Μάλλον το έχει ζήσει αυτό. Τι προτιμά, να μιλά με τη γυναίκα σου ή τον άντρα σου και να τσακώνεστε, έστω μερικέ φορέ να τσακώνεστε, αλλά να μιλάτε ή να είστε μουγγί για μια βδομάδα και να μιλάτε τίποτα, ε, αλλά να μην έχετε και καμία επαφή. Εγώ προτιμώ έστω το να τσακωθείτε και λίγο. Αλλά μιλάτε κιόλα. Λέει παιδί μου, έχουμε μια επαφή. Αυτό είναι. Ασχολήσουν με τον Θεό. Ψάξε να βρει τον Θεό. Και όταν τον βρεις θα καταλάβεις ότι Αυτός πρώτος σε είχε βρει Και σε είχε αγαπήσει Και ότι ήδη είναι μέσα στην καρδιά σου και σε ψάχνει Και θέλει να Θέλει να του ανοίξεις Να μπει μέσα στα ενδότερα της ψυχής σου Είναι πολύ σπουδαία πράγματα αυτά Πολύ μεγάλα Που βγαίνουν από χίλι πολύ μικρά Και πολύ ασήμαντα και πολύ αμαρτωλά Αλλά πηγαίνουν Αυτά τα λόγια σε καρδιές Πολύ Τάπινε και δεκτικέ και διψασμένες Μιλάω για τη δική σου την καρδιά. Εσύ είσαι αυτό και αυτή που ακούς και τα παίρνει αυτά και τα μεταμορφώνει μέσα σου σε καλό και αναγεννιέται η ψυχή σου και γίνεται ένα καινούριο άνθρωπο. Σιγά σιγά σιγά σιγά ακούς από εδώ, ακούς από εκεί, ακούς διάφορα. Προσεύχεσαι, αγωνίζεσαι. Εύχομαι να ζει στην Ορθοδοξία, να ζει στην πίστη σου, να ζει στην αγάπη του Χριστού, να απολαμβάνει αυτό που είσαι, να είσαι αυτό που είσαι. Να μην χρειάζεται να πηγαίνεις αλλού Σε αιρέσεις από εδώ και δεν χρειάζεται να πας Ούτε να δεις ούτε καν να Γιατί ε, ένας που είναι υπερπλήρης με αυτό που κάνει Δεν θέλει να πάει καπαλού, γιατί νιώθει μεγάλο γέμισμα Αυτό εύχομαι Να γεμίσει η ψυχή σου τόσο πολύ Που να μην θέλεις Όχι από κακία, από μισάλλοδοξία, από παραξενιά Αλλά να λες ρε παιδιά Αν είναι δυνατόν εγώ με το Χριστό έχω μια σχέση τόσο ζωντανή και μου λες τώρα να πάω να δω άλλα πράγματα Πού να πάω δηλαδή Να προδώσω ποιο Αυτόν που βλέπω, που αγαπώ, που αγγίζω που τρώω και πίνω στη Θεία Κοινωνία, που το νιώθω Πώς θα φύγω Αλλιώς άμα μιλάμε μόνο εγκεφαλικά και έτσι διανοητικά όλα είναι πιθανά Σε έχω ικανό να πας να ακούσει και ομιλίες και να μπλέξεις Εγώ εύχομαι να από το χώρο διανόηση και να πλησιάσει το χώρο τη καρδιά να ζήσει τον Χριστό και μετά και η διανόησή σου θα ζήσει αυτό που λέει ο Πατήρ Παΐσιος, ότι ο Χριστιανό που αγαπά τον Χριστό η καρδιά του που αγιάζεται με την κυκλοφορία του αίματο μεταδίδει σε όλο το σώμα την αγιότητα και αν η καρδιά σου γίνει Ορθόδοξη θα μεταδώσει μέσα από αυτά τα αγκεία παντού την Ορθόδοξία σε όλο το κορμί σου μέχρι και οι πατούσε σου και τα χέρια σου και τα μαλλιά σου και τα μάτια σου θα είναι όλα Ορθόδοξα. Πώς γίνεται αυτό Πώς γίνεται αυτό Μη ρωτάς εμένα Ρώτα το Θεό Καλή δύναμη